Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί Τους νόμου λύσαν οι οχτροί και εμεί γελούσαμε με τα κουσκούς Τα μεσημέρια Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί Στα σπίτια μπήκαν Η οχτρή, και τους φιλέψαμε, η δορκεγι, χωρίς ιδέα. Κλέψανε οι Έλληνες, όλοι μας κλέψανε, κλέψανε κι αυτοί, που τους πίστεψανε. Να μας έλειπε όνειρο μια ακόμα παρασκευή. Η Νορία Λεφέμ στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη Σαλονίκη. Για να κανείς το μικρόφωνο. Τον ήχο σήμερα τον έχει στα χέρια του και στα αυτιά σας ο Αντώνη Μουρθάκη. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούν υπομονετικά σε κάθε τι που τη ρωτάτε η Ελίζα Λιοπούλου και η Έλενα Σουζάννη. Τη μουσική επιμέλεια όπω πάντα την έχει και με εξαιρετική διάθεση να μα φτιάξει το κέφι σήμερα και μάλιστα και με καινούργια τραγούδια. Η αδερφούλα μου η Νάνση για να επικοινωνήσετε μαζί μα. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένα είναι με SMS που σημαίνει γράφετε Μετά το μήνυμά σα και το στέλνετε στο 54%. Αν θέλετε να στείλετε email ε, Με τον υπολογιστή Η διεύθυνση είναι studio papakirilfm.gr Λένα Κανέλη στο μικρόφωνο αναζητούσα να ζητούσα Τι θέλετε Α, Να πω κάτι σας σε δικαιοσύνη Αρχίζει και γίνεται λίγο περίεργη η έννοια Ειδικά στην Ευρώπη Στην Ευρώπη του 21ου αιώνα Ειδικά στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων Στις αρχές του 21ου αιώνα 2014 έχουμε Δεν έχει περάσει ούτε μια εικοσαετία Δηλαδή το ένα πέμπτο του 21ου αιώνα Θα φανταζότανε κανένας Ότι 100 χρόνια μετά το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο Μόλις και με τα βίας κάπως ένα χρονάκι Από το 2004 φτάσαμε ήδη μια δεκαετία Που σαν σήμερα η Ελλάδα Κατέπλησε τα πλήθη Και αποκτούσε τον τίτλο Της Πρωταθλήτρια Ευρώπης Στο γιούρο του 2004 Και βγαίνανε από τα Σεντούκια Οι σημαίες που βγαίνανε μόνο την 25η Μαρτίου. Και υπήρχε μια γενική αίσθηση επιτυχία εθνική θημηδία και ότι μπορούμε να πάμε λίγο ψηλότερα. Είμαστε σήμερα στο Success Story, στη μικρή και στη μεγάλη ΔΕΗ και στον Μπούγα Για τον Μπούγα γράφω την Κυριακή στο Μάστη. Μόνο στην Ελλάδα μπορούμε να είμαστε απ' έξω Ευρωπαίοι, από μέσα Ρωμυοί και όλο αυτό το πράγμα να γίνεται κάτι που τρώγεται μεν, αλλά δεν είναι ούτε καν αυτό που λέει ο τίτλο του. Λοιπόν, μια και μίλησα για δικαιοσύνη. Έχουμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα αποκαταστήσει της δυτικού τύπου δημοκρατίας στην Κροατία. Η Κροατία για όσους δεν το ξέρουν έχει μια παράδοση Τώρα πια θεωρείται μια δημοκρατική χώρα έτσι Ένας δορυφόρος της Γερμανίας είναι Είχε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο του σουστάση τη Και είχε συνεργαστεί μια χαρά με το ναζιστικό καθεστώς μια χαρά Ε, προσπαθούσε να αποσχιστεί διά της άκρας της δεξιάς πάρα πολλά χρόνια από τη Γιουγκοσλαβία σήμερα όλοι μιλούν για τη δημοκρατία της Κροατίας λοιπόν σε αυτή τη δημοκρατία της Κροατίας συνέβη το εξής καταπληκτικό κατά το γαλλικό πρακτορείο μια γυναίκα η Ιβάνα Μουχάρ 28 ετών αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πηδώντας από τη στέγη του δικαστηρίου του Σάμμπορ μια μικρή πόλη κοντά στο Σάμπορ Προφανώ η γυναίκα κάποιο πρόβλημα θα είχε για να θέλει να ανεβεί στη στέγη να αυτοκτονήσει. Mm. Απελήθη. Ε, η απόφαση βγήκε τώρα. Το δικαστήριο αποφάσισε να καταγγείλει τη σύμβαση εργασία τη Μουχάρ, υποστηρίζοντα ότι η απόπειρα διεπράχθη κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασία, με αποτέλεσμα να μην εκπληρώσει τα καθήκοντά τη. Κοινό πω δεν καθάρισε, δεν περίμενε να τελειώσει το ωράριο για να κάνει την απόπειρα αυτοκτονίας. Διέπραξε, λέει η απόφαση, διαβάζει εισαγωγικά Μια σοβαρή παραβίαση των εργασιακών της υποχρεώσεων Με αποτέλεσμα να απολέσει την εμπιστοσύνη του εργοδότη της Αναρτήθηκαν από το Συνδικάτο των Εργαζομένων Που είναι βεβαίως στα Κάγκελα Και φαντάζομαι ότι το μόνο που μπορεί κάποιος να τους πει Πάει πίσω στον Ελίτη Πάει πίσω στο Μίκη Θεοδωράκη, Και πάει και στο Γιάννη Κότσερα Που εδώ υπηρετεί τους δύο προλα κατ' εμέ, μάλλον τους δύο α, προαναφερθέντες δικαιοσύνη δικαιοσύνης ηλαινοητέ όχι τίποτα άλλο, αλλά σα σήμερα πίσω στο 1966 όταν οι εργασιακέ σχέσεις χωρίς να είναι ουσιαστικές είχαν όμως μπροστά τους και πίσω τους και δεξιά τους και αριστερά τους την ουσία της εφαρμογής του δικαιώματος στην εργασία χάρη στη Σοβιετία, όποιαν ούτε αρέσει Το δέχεται όποια δεν τα αρέσει και να μην το δέχετε μια πραγματικότητα είναι. σας σήμερα λοιπόν το 66 γινότανε μεγάλη συναυλία του Μίκη Θοδωράκη στο γήπεδο της ΑΕΚ με τραγούδια από τη Ρωμιοσύνη, τον Επιτάφιο και το Μαουτχάουζεν. Άντε τώρα σήμερα το 2014 να μιλάς εκτός από το Μίκη που είναι υπεράνω όλων και τον Ελίτη βεβαίω, να κάθεσαι τώρα σήμερα να μιλάς για το γήπεδο της ΑΕΚ, για αυτά που γίνονται για τον τρόπο με τον οποίο έχει ξεσπάσει σχεδόν ένα εμφύλιο στην περιοχή, για την υπαναχώρηση όσων έλεγαν θα ψηφίσουν και τους πουλήσανε και δεν ψηφίσανε αυτά που ήταν να ψηφίζουνε και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ιδικός αφιερωμένο από την εκπομπή, και ας μην μας ακούσει ποτέ, στην Ιβάνα Μουχάρ, δικαιοσύνης ηλαινοείται. Επειδή απόλυσε την εμπιστοσύνη του εργοδότητης, από μας, επειδή επέζησε, ακόμα και αν Νοσηλεύεται σε ψυχιατρίο Σήμερα θα ασχοληθούμε Πολύ με την τρέλα Όχι ως άλοθη, ως πραγματικότητα Zdjęcia το μιλείς μονάτε τη χώρα μου και μου σηκώνεται η τρίχα κάνγκελο Ποιος τη λησμονάει αυτή τη χώρα και προς τα που η επίκληση του ποιητή Στους συμμάχους και στους φίλους τώρα που μιλάμε έχει αποπλεύσει Το αμερικάνικο πλοίο Cape Ray ώστε μέσα σε διάστημα 60 μερών να έχει αμολύσει στα διεθνή ύδατα νότιο δυτικά της Κρήτης όλα τα βρωμοχημικά που έχουν χαρακτηριστεί όπλα και κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν από τη Συρία και δεν ανοίγει μύτια βγάλανε κινώσοι το κουκουέ, βγάλανε και άλλα κόμματα βγάλανε οργανώσεις είναι οι κάτοικοι της Κρήτης το πόδι αλλά ο τουρισμός καλά κρατεί Ποιος να μιλήσει λησμονήσει μωρέ τη χώρα Ποιοι φίλοι και ποιοι σύμμαχοι Αν δεν τη θυμηθούμε εμείς οι ίδιοι Πάει η χώρα καλιά της. Θα πνιγεί μέσα στα χημικά της Φύγει διεφημίσεις κλέψανε, λένε. Όλοι κλέψανε, κλέψανε. Αρχίσατε κι όλα στα μηνύματα Με ρωτάει ο Γιάννης από την Ολλανδία Έχω ερώτηση Συμέτοχοι της ΔΕΙ ρωτήθηκαν για την πόλησή της Και ανέπια είναι η γνώμη τους Αν όχι πως θα έχουμε την ίδια περίπτωση σαν τους Δηλαδή στα σοβαρά ε, για βρέ Γιάννη αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Διότι ποιος ρώτησε ποιον. Με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία απαγορεύεται να μην περάσει στην απελευθέρωση της ενέργειας. Και αυτό θα γίνει παντή Με οποιονδήποτε τρόπο. Ούτως ή άλλω ρωτηθούν, δεν ρωτηθούν οι μέτοχοι, είναι ζήτημα μετοχής σε ποιον ανήκει η ΔΕΗ. Πότε προτομπήκε στρατηγικός επενδυτής στη ΔΕΗ, για να μην έχουμε και ψευδεστήσει. Η, η ΔΕΗ αν είναι κερδοφόρα και, και αν έχει νόημα να την πάρει κανένας της μετρητής, στα σοβαρά σαν τη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση στην Ελλάδα, είναι επειδή έχει χτιστεί με τον πόνο των ιδρώτα και το τίμημα που έχει καταβάλει ο ελληνικός λαός και οι τη. Η ΔΕΗ μπορούσε να λειτουργεί με φθηνότερο ρεύμα με λιγνίτη. Το λιγνίτη τι πάει να πουλήσει. Άμα πουλήσει το λιγνίτη, υπάρχει και κάτι που δεν το, έχετε, δεν το ξέρετε για τη ΔΕΗ. Δηλαδή δεν ανοίγεται καμία συζήτηση σοβαρή επί αυτών των ζητημάτων, γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να ακολουθήσουμε εκεί προδιαγραφέ. Αυτό είναι και το άλοθη. Άρα δεν είναι θέμα τιμήματο, ποιων ρώτησε, ποιον δεν ρώτησε. Είναι θέμα βασική πολιτική. Πουλά στρατηγικό σου ε, τομέα αυτόν. Τα πουλά αυτά, τα λεγόμενα δημόσια αγαθά τα πουλά. Άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει έννοια του δημοσίου αγαθού και βεβαίω τα πουλά. Και μετά φτιάχνουν ανεξάρτητε αρχέ τη μία πίσω από την άλλη που θα ρυθμίζουν τι συγκοινωνίε που είναι ιδιωτικέ. Τι άλλε που είναι ιδιωτικές, Δηλαδή κάνεις κάτι χωροφυλάκου, τάχα μου δίθεν για λογαριασμό, τάχα μου δίθεν του ελληνικού λαού, τάχα μου δίθεν τη κυβέρνηση. Γιατί έχει ξεπουλήσει τα συμφέροντα στου ιδιώτε. Δηλαδή είναι σαν το ανέκδοτο του τύπου δωρεάν παιδεία, πούμε. Αυτό είναι το ανέκδοτο, δωρεάν, δωρεάν υγεία, αυτά είναι, αυτά είναι ανέκδοτα πλέον και να τα συζητάει κανένα στα σοβαρά. Και με ρωτάτε τώρα για του ομολογιούχους. Για παράδειγμα, όποιο χρησιμοποιεί λιγνίτη, υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που η χρήση του λιγνίτη συνοδεύεται από τεράστια πρόστιμα για του ρήπου που εκπέμπει ο λιγνίτη. Εγώ σε ρωτάω, άμα πουλήσουμε το λιγνίτη, αυτό που θα αγοράσει το λιγνίτη, τα εργοστάσια με λιγνίτη και το λιγνίτη, θα αγοράσει και του ρήπου. Πάμε στίχημα ότι άμα θα δει τη συμφωνία με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πάει όλο αυτό στα μεγάλα μονοπόλια. Τα ενεργοβόρα, τα ντόπια και τα ξένα τη ενέργεια, ότι του τρύπου θα τους πληρώνουμε εμεί και το λιγνίτι θα τον πάρουν οι άλλοι για να πουλάνε φθηνότερο ρεύμα και να έχουν περισσότερου καταναλωτέ. Μιλάμε εδώ για μια επιχείρηση η οποία εξορισμού έχει το μεγαλύτερο αριθμό πελατών στην Ελλάδα. Ξορισμού τον έχει. Ε, υπάρχει. Δηλαδή πουλά και την πελατεία. Δηλαδή πουλά και εσέναν και μένανε και άλλου 500 μαζί. Για κάτι που βγάζει το υπέδαφο μα, για κάτι που έχει χτιστεί από εμά. Στη χώρα της Πεσινέ είμαστε, για να μην λέμε και α, ε, ανοησίες Είμαστε στη χώρα της Πεσινέ Όταν η Πεσινέ πλήρωνε κάτι δεκάρες το ρεύμα Ο καταναλωτής το πλήρωνε 35 και 40 δραχμές την κιλοβατόρα Σε αυτή τη χώρα είμαστε Αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν αν δεν αλλάξει η κεντρική πολιτική Τα υπόλοιπα καθίστανται δυστυχώ απλά λεπτομέρειες ε, Δήμητρα, ανατρίχιασε με αυτά τα, τα γούδια, τα καθαρά και τίμια Υπάρχουν πολλά σε αυτόν τον τόπο τέτοια. Ε, θα το πω στην Άνση ε, δεν θέλω να πειράξω σήμερα την playlist πίστεψέ να θα ευχαριστηθείς πάρα πολύ ε, και ε, το ίδιο να πω και στον παντελή, το φίλο μου το Χάρο που θέλει να ακούσουμε και ε, Μάνο Ελευθερίου και ποιος, πότε θα ξεσηκωθούμε και πώς θα ξεσηκωθούμε ρε παιδιά εγώ δεν σας θα απαντήσω αυτό ο καθένας αυτή την ερώτηση την κάνει εσωτερικά και την κάνει μέσα του έχω μια είδηση ξεσηκωτική να σας πω τώρα και έχω ένα καινούργιο τραγούδι καταπληκτικό που λέγεται Χαίρε Υπουργέ. Του τραγουδάει ο Βασίλη παπα και η στίχη η μουσική είναι του Απόστολου Μπουλασίκη. Χαίρε Υπουργέ των Ευεργετημένων, των Επιτυχημένων, των εξαθλιωμένων των Ενέργων, των αστέχων, των Αυτοκτονημένων, λέει το τραγούδι. Αλλά απευθύνεται στου εξή πολίτε. Τον Ιούνιο αυξήθηκαν οι πωλήσει των αυτοκινήτων κατά 41%. Είναι ο συνεχόμενο μήνα. Τρει είναι οι αιτίε. Οι πολίτε, λέει, αυτή τη χώρα έχουν βελτιωθεί από πλευρά καταναλωτική εμπιστοσύνη. Οι καταναλωτέ, πολλοί φοβούνται λιγότερο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν να προβούν σε μεγάλε αγορέ. Η αύξηση του τουρισμού έχει οδηγήσει στην αύξηση αγορών αυτοκινήτων για την ενίσχυση του στόλου των τουριστικών επιχειρήσεων. Και αρκετοί καταναλωτέ προβαίνουν στην αντικατάσταση παλαιών και μεγάλου κυβισμού αυτοκινήτων, αγοράζοντα μικρότερα και κατά κύριο λόγο πετρελαιοκίνητα, ώστε να υποφεληθούν από το χαμηλότερο κόστο κρίση. Άμα σα την αυτή την είδηση, τι, τι βρίσκεται. Στη σηκωτική, ανατρεπτική. Θα μου πείτε, πέφτανε επί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι τιμέ των αυτοκινήτων ραγδαία. Και δεν είναι κακό που αναυξάνονται οι πωλήσει με την έννοια αν κάποιος αποκτάει ένα μικρότερο καινούργιο αυτοκινητάκι. Αλλά σα θυμίζω ότι αυτό που έχει το μαχαίρι έχει και το πεπόνι. Και όταν του έχουν περισσέψει αυτοκίνητα, βγάζει νόμου με πρόστιμα για του ρήπου για τα αυτοκίνητα, τα κάνει δραχμό, πώ το λένε, ευροβόρα, Και επειδή τα κάνει ευρωβόρα και ασύμφωνα, σε αναγκάζει στην πραγματικότητα να αγοράσει αυτοκίνητο. Είναι οι ίδιοι που στις αρχές του 2000 λέγανε: Πάρε τώρα το αυτοκίνητο και θα πληρώσει τη δόση το 2006. Ήτανε δύο χρόνια μετά το 2004 και δύο χρόνια πριν από το 2008, όταν ξεκίναγε η μεγάλη κρίση και καταστροφή. Πάμε λοιπόν, χαίρε Υπουργέ, Έτσι, για να χορτάσετε, χαίρε Αβε Μαρία, στον ξεσηκωμό του καναπέ. Με εγχειρίδια καθίκοντο ανθρώθηκα. Λέξει δεν άφρωσα, ποτέ δεν ξεσηκώθηκα. Ευχαριστίε ολιγάρχε και δυο πρόξενου. Δεν τι αρνήθηκα σαν κάτι Στο καναπέτο που τι νύχτε ξημερώνεσαι, συντηρημένο με φορμόνη και σηκώνεσαι. Μόνο και μόνο στο κρεβάτι του να πλώνεσαι. Σε Τ εξατισίας χέρεει πουέ τις πάτρι δόβλωσίας χέρει πουλιγέ τιις μηντή οκρατίας τις ένομι σττιςσμίας της, της απτχή οκρατίας Και με τι απ' του λάπα την απόσυρση. Ανθρωποφάγοι τραπεζίτε σου Την εξουσία από τα φεύγα και χώρισαν. Τον πληθυσμό από την αρχή τη αφουζάρια. Κι αυτοί που τους ανάπηροι... Να είμαστε λοιπόν στον αέρα Θέλω να σα φτιάξω το κέφι με το ζόρι Γιατί αν μείνω στην ιδυσιογραφία Θα σε αυτοκτονικές διαθέσεις Και δεν έχω καμία καμία απολύτως διάθεση να πράξω κάτι τέτοιο Υπάρχουν άπειρη τρόποι να αντισταθούμε Να σηκώσουμε κεφάλι Να κοιταχτούμε μέσα μας Να μελετήσουμε τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων Αυξήθηκαν οι αριστούχοι Εκεί Και 2,6% αυξήθηκαν οι αριστούχοι Μειώθηκαν ευτυχώ κατά λίγες χιλιάδες, 5.000 νομίζω Αυτοί που δεν πέρασαν τη βάση Όμως αυτοί που δεν πέρασαν τη βάση είναι το 1 τρίτο των παιδιών που έδωσαν εξετάσει. Άρα κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας Κάτι σάπιο υπάρχει όταν το 1 τρίτο των παιδιών δεν καταφέρνει να πιάσει τη βάση Δεν είναι αυτά τα παιδιά ούτε για πέταμα ούτε χαζά Και το χειρότερο από όλα, μειώθηκε πάρα πολύ ο αριθμό των παιδιών που αυτό που λέμε καλός μαθητής, Από 15 μέχρι 18. Ο καλό μαθητή. 15-16. Σταθερά τα παιδιά. Ούτε αριστούχοι, ούτε κάτω από τη βάση. Την ίδια ώρα που έχει γίνει αυτός ο χαμός με την πρώτη ηλικίου. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε, για ποιο σύστημα μιλάμε, για ποια παιδεία, για ποιο εκπαιδευτικό σύστημα. Α την Η παιδεία είναι πολύ ευρύτερο πράγμα τώρα. Δηλαδή. Ε, ε, και πνίγεσαι, πνίγεσαι. Και επειδή τα κλασικά Είναι πάντα την παρηγοριά, έχω πέντε διπλές προσκλήσεις για την εξαιρετική πρωτοβουλία ούτως ή άλλως που έχει το Άστι να παίζει σε 35 μιλιμέτρα πραγματικές ταινίε κλασικέ του σινεμά όποια μέρα θέλετε μπορείτε να πάτε Υπάρχουν 7 κλασικά ριστοργήματα από τις 10 έως τις 6 Ιουλίου από τις, από την, από τις 10 έως τις 16 τώρα κάτι χαζομάρες λέω από τις 10 λοιπόν ω τι 16 Ιουλίου Και έχουμε την Πέμπτη τον Πολίτη Κέιν, την Παρασκευή το Ελεοφορείο Νοπόθο, το Σάββατο το Γαλαξία του Μπουνουέλ, την Κυριακή την Έκλειψη του Αντωνιώνη, τη Δευτέρα πέρσι στο Μάριεν Μπαντ του Ρενέ, την Τρίτη το Ρόγκο και τα αδέρφια του του Βυσκόντι, και την Τετάρτη 16 Ιουλίου μερικοί το προτιμούν καυτό του Μπιλι Γουάιλντερ. Πραγματικά μεγάλα ε, αριστουργήματα του σινεμά. Πέντε διπλέ προσκλήσει θα, θα τι κερδίσουν οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 2:11. 208 οχτώ, Στο 2-11, Έχουμε ήδη μια ακόμη φορά τραμπουκισμού. Τραμπουκισμού χρησαυγητών εναντίον δημοσιογράφων. Υπάρχουν δύο, ε, ένας φωτορεπόρτερ και μία δημοσιογράφος ε, από ένα site και από το ΑΠΕ που ξυλοκοπήθηκαν άγρια ε, προσπαθώντας να αποτυπώσουν τη μεταφορά των Χρήστου Παπά και Νίκου Μιχαρολιάκου και Γιάννη Λαγού για να απολογηθούν σήμερα στον Ανακριτή. Τα πράγματα ενεργισμένα έγινε χρήση χημικών και χειροβοβίδων κρότου λάμψης. Έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή πρέπει όλοι μας να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτού του είδους Την τρομοκρατία, γιατί περί περιτρομοκρατία πρόκειται τώρα. Και ειδικά πέραν τι επαγγελματίε συναδέλφου, δεν του ξέρω δεν με νοιάζει. Με νοιάζει ότι πάνε να κάνουν τη δουλειά του και να βγάλουν το ψωμί του κάτω από δύσκολε συνθήκε και υπάρχουν τραμπούκι που του κυνηγάνε. Σε οποιαδήποτε δουλειά και να συμβαίνει αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Ο Μαρίνο Αλλην είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μαρίνο. Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε ε... ρε την μου πάλι. Δηλαδή, δεν τάξει έχουμε δει το παιχνιά να στα δικαστήρια, να κλωτσάει, να κάνει, να διάχνει. Πού θα πάει αυτή η ιστορία, δηλαδή. Πες μου τι έγινε. Εγώ προσωπικά μπορώ να θυμηθώ τουλάχιστον άλλες τρεις περιπτώσεις Μπράβο. που συνάδελφοι έχουν δεχθεί επιθέσεις από μέλη ναι. της χρυσή Αυγής και σε κοντινή απόσταση και αστυνομία και, και μέρα μεσημέρι και χωρίς καλυμμένα τα πρόσωπα με περίσσιο λοιπόν Και η αστυνομία τι έκανε. Χάζευε. Εκεκριμένη περίπτωση δεν έκανε τίποτα. Α. Να ξεκινήσουμε λίγο πώ ξεκίνησε αρχικά η ένταση. Λίγο πριν τι 10 το πρωί έφτασε στο εφετίο η κλούβα που μετέφερε από τι φυλακέ του Κορυφαλού. Την ε, τριπλέτα, ούτε, ναι, ναι. ναι. και λαγό. Ναι. Εκείνη την ώρα ήταν συγκεντρωμένοι στο πεζοδρόμιο στη Λουκάρεω από την πλευρά του εφετίου περίπου 500 μέλη τη Αυγή. Οι οποίοι προσπάθησαν να προσεγγίσουν την κλούβα που μετέφερε ε, τα τρία προφυλακισμένα μέλη. Τρέκανε η... χειροφιλή στον αρχηγό, δηλαδή. Θέλανε να προσεγγίσουν προ την Κλούβα. Ε, τα ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο του αποθούν mm. κάνοντα χρήση ε, χημικών. Mm. Βγαίνουν οι τρει. Δεν το είχαν προβλέψει, της... δεν μπορούσαν να έχουν κάνει αλυσίδα και έπρεπε να πάμε στα χημικά στο κέντρο τη Αθήνα. Οκ, okay, πάμε παρακάτω. Εσύ λέγε το ρεπορτάζ, εγώ θα λέω τη γνώμη μου. Λοιπόν, ε, όταν μπαίνουν τελικά μέσα στο εφετείο οι τρει βουλευτέ τη Χριστή Αυγή. Ξεκινάει εκ νέου ένταση στο ύψο τη Αλεξάνδρα ανάμεσα στα ΜΑΤ και τα μέλη τη Χρυσή Αυγής. Ό,τι και να συμβαίνει, εκεί έχει πάντα αυτό το και δημοσιογράφου. Ακριβώ. Τα ΜΕΝ ΜΑΤ κάνουν χρήση χειροβοβίδων ακροτού λάμψη χημικών ε. και τις ασπίδε που χρησιμοποιήσανε και οι υποστηρικτέ της Χρυσή Αυγή πετούσαν πέτρε προ του αστυνομικού. Εκεί βρισκόμασταν ε, σχεδόν όλοι οι δημοσιογράφοι, ε. τηλεοπτικά συνεργεία. Εκείνη την ώρα είχε κατέβει προ την Αλεξάνδρα ο συνάδελφο από την ιστοσελίδα. Ναι. Μαζί του ήταν και άλλοι συνάδελφοι και δέχεται δύο γροφιέ στο κεφάλι ναι. από ένα συγκεκριμένο άτομο. Δέχεται δύο γροφιέ, χάνει την ισορροπία του, το ίδιο άτομο τον σπρώχνει με αποτέλεσμα να πέσει τελικά στο έδαφο. Εν τω μεταξύ, την ώρα η Αλεξάνδρα είναι σε κυκλοφορία και σε ώρα αιχμή. Ένα αυτοκίνητο διερχόμενο, κυριολεκτικά τη τελευταία στιγμή προλαβαίνει. Να φρενάρει και να μην χτυπήσει το συνάδελφο. Παναγία βοήθεια, δηλαδή. Να από, από φώνου. Ναι, πάμε παρακάτω. Δεν σταματά εκεί το άτομο που έκανε την επίθεση στον συνάδελφο mm. και με τα παπούτσια ή τι αρβίλε χαρακτηριστικά που μπορούσε, τον πατάει στο πρόσωπο, ενώ είναι πεσμένο. Τι λε, το... Μωρέ, στο 2014 μπροστά από τα δικαστήρια, με αυτού που διατείνονται ότι είναι νόμιμα εκλεγμένοι βουλευτές και την ομιμότη και την εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Και ήσασταν αυτόπτες μάρτυρες αυτού του πράγματος. Και τι κάνατε εσείς οι δημοσιογράφοι. Α, α, αυτόπτες μάρτυρες ήταν περίπου ε, τρία άτομα που δανόλο το περιστατικό. Ναι. Εγώ τον ε, μεταφέρω αυτή την ώρα τις μαρτυρίε και των συναδέλφων. Και ε, με, τον, με τον συγκεκριμένο συνάδελφο που τον γνωρίζω... Το παιδί είναι χτυπημένο. Άτομα, το παιδί, λοιπόν, ε, ολο... βρίσκεται αυτή την ώρα στον Ερυθρό διακομίστηκε με αστρονοφόρο του ΕΚΑΒ Γίνονται Του παρασχέθηκαν οι πρώτε βοήθειε. Ωστόσο, θα γίνει και κάποια ακνογραφία στο πρόσωπο του ε, για να δούμε μήπω. Λέει υπάρχει κανένα υπάρχει... κατάγμα. Δεν μου λε. αυτού του μάγκα του Καραμπουζουκλή έχουμε. Υπάρχει. Ε, του εθνικιστή, συνάδελφο... του εθνικόφρονο, του μεγάλου πατριώτη που είναι εναντίον των λαμόγιων, α πούμε, και θα μα καθαρίσει. Βέβαια, θα μα καθαρίσουν, βέβαια, σαν αυγό. Γεια λέγε. Υπάρχει, υπάρχει συνάδελφο, ο οποίο έχει βίντεο. Νομίζω ότι πρέπει να έχει δημοσιοποιηθεί. Μάλιστα. Στην ιστοσελίδα και την κοπέλα ποιος τη χτύπησε εκτός, εκτός από αυτή την επίθεση είχαμε και μια ακόμη επίθεση στην φωτογράφο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων στη συγκεκριμένη περίπτωση άλλο άτομο mm. επιτέθηκε στην συναδέλφωσα τη χτύπησε, έφερε μια γροθιά ε, στην κυλιακή χώρα μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο από ό,τι μάθαμε Είχε κάνει επέμβαση πριν από μερικού μήνε. Παναγία βόητα το κορίτσι. Όπω είναι λογικό, και η συγκεκριμένη συνάδελφο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αυτή την ώρα πιθανότατα είναι στο σπίτι τη. Δήλωση για το συγκεκριμένο περιστατικό έκανε ο πρόεδρο τη Ένωση Ελλήνων Χωτορρεπόρτερ. Και Μάριο έχει βγάλει και Λεδρο. ανακοίνωση από εσύ που καταδικάζει τι νέε σημερινέ τραμπούκικε και απρόκλητε επιθέσει νεοναζιστών τη Χρυσή Αυγή σε φωτορεπόρτερ κατά τη μεταγωγή του επικεφαλής της οργάνωσης το εφετίο για ανάκριση με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο συναδέλφων, λέει η επιλέξη. Λοιπόν, ο Μάριος Σολόδος σε δηλώσει που μας έκανε χαρακτήρισε την επίθεση δολοφονική. Προφανώς. Καυτηρίασε την ε, απουσία της αστυνομία από το συγκεκριμένο σημείο και... Ζήτησε να συναντηθούν άμεσα με τους αρμόδιους υπουργού για το θέμα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που. Ε, μα δεν τάξει, δε... Έχει γίνει και. σαν ψυχολογία από τα γραφεία τη Χρυσή όταν έγινε η επέμβαση αστυνομία μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στη Μεσογείο. Συνάδελφο, έχει δεχθεί επίθεση στην... σε μια πορεία που γινόταν στη μνήμη του Χουντούλη και του Καπελόνι στο Νέο Ηράκλειο. Επίθεση δέχτηκαν οι συνάδελφοι έξω από τον Άριο Πάγο όταν είχαμε εκ νέου προφυλακίσει. Ναι, ναι, ναι, ναι. ενήμου του Γερμενή ε, και του βουλευτή τη Μαγνησία τη Χρυσή Αυγή, Φιλιόπολου. Γενικότερα δεν είναι περιστατικά τα οποία μία φορά είναι παραλαμβανόμενα. Και επιτέλου τη δουλειά μα κάνουμε. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πρέπει να συγκρατηθώ. Και για να συγκρατηθώ. Θα καταφύγω στο Σταμάτη Κραωνάκη, στο τραγούδι είναι ο Χρήστο Μουστάκα, η στίχη μουσική του Σταμάτη, ο τρελός. Σπαρταριστό, ολόφρεσκο τραγούδι από το νέο CD του Κραωνάκη. Μαζί με τη λειτουργία των Πόλων, γενικό γενικός τίτλος, κείμενα που έχουν κυκλοφορήσει με την υπογραφή του Σταμάτη, 27 τραγούδια και 4 ορκεστρικά. Λοιπόν, ακούστε το τρελό και θα καταλάβετε από μόνοι σας. Φόραν την τρέλα φίλε για σιρήτιο κι άλλους η ζωή τους πάει στο δρόμο καΐτιο άλλη τη φόραν την τρέλα φίλε για σιρήτιο κι άλλους η ζωή τους πάει στο δρόμο καΐτιο Είδα ένα τρελό ένα βράδυ πίσω απ' το περίπτερο Sepanta to καλύτερο. Dwoja, jedno jak język. Stokiem no meteoro. Surak, apnisę, burak. Murczy na I Γέμιζαν ρε φίλε, το νιωθά το αμήχανό Και μια μέρα τα πισούδια της μαμάς μου λιστέψα Τρία χρόνια Βερολίνο, βλέντησα κι αλήτεψα. Ja to to resumę Δεν σα αλλά φίλε Κωνσταντίνε Κουλούρι, ομότιμαι καθηγητή στο ΤΕΗ. Δεν λες ότι δεν έχω δίκιο, δεν είναι υποχρεωτική η πόλη τη ΔΕΗ και δεν σημαίνει απελευθέρωση. Έχει αντίληψη διαφορετική γιατί σημαίνει απελευθέρωση, Δηλαδή, για να μην τρελαθώ. Από τι απελευθερώνεται η ΔΕΗ, Ρεσί Δημήτρη. Ε, Κωνσταντίνε, ε, από, τι? από τι απελευθερώνεται η ΔΕΗ. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μιλάει για απελευθέρωση τη ενέργεια, τι μιλάει, για ποιο πράγμα μιλάει. Μιλάμε για πώληση και εσύ θα τώρα θα να συζητήσουμε την πόληση σε σχέση με τον υπολογισμό της ποσότητας του Λιγνίτη γιατί πότε υπολογίστηκε ο Λιγνίτη στην Ελλάδα, πότε γίνανε επενδύσεις σε φίλτρα για μικρότερη μόλυνση πόσα ορυχία έχουμε, έχεις δίκιο σε αυτά τα ερωτήματα, τα έχουμε κάνει ποτέ, τα κάναμε πιο πριν όταν ήταν η ΔΕΗ αμυγός κρατική σε ποιο κράτο. είχαμε κράτος λαϊκής εξουσία και ήταν κρατική η Μου λες να τεθεί ρήτρα τιμή με διαλυτική αίρεση στο επίπεδο τη τιμή τη ενέργεια. Ωραία είναι όλα αυτά. Όταν τα συζητάει κανένα, έχοντα αποδεχτεί το παιχνίδι τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η ενέργεια δεν μπορεί να βρίσκεται στα χέρια λαών. Λαών. Δεν μπορεί να βρίσκεται στα χέρια λαών η ενέργεια. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θε να αντισταθεί, με οποιαδήποτε μορφή, άσε τώρα το δημοψήφισμα και αν θα γίνει δημοψήφισμα. Τώρα για να είμαστε και σοβαροί. Δημοψήφισμα δεν έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο δυστυχώ από τη βασιλεία του Επιγούντας Για το αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε Και εκεί έβγαλε ένα 70 έτσι για να θυμόμαστε Και όλας μεταξύ μας για να μην ψάχνουμε Από πού βγαίνουν τα χρυσά χωρί Χωρίς να είναι η βασιλεία αυτή καθ' αυτή ε, Μόνη της η αιτία ας πούμε Έτσι αλλά γιατί έχουμε Είχαμε χουδικούς σκέτους βασιλοχουδικούς Μαύρους, μαύρο έτσι, μαύρο εκείνο, μαύρο τάδε Από χρώση του μαύρου δεν με απασχολούν εμένα Λοιπόν έλυσε τώρα σήμερα και μου λες Ότι θα κάνουμε τέτοιου είδους προσεγγίσεις Μέσα στη Στρούγκα Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη Γερμανία να ξαναγυρίσει το κάρβουνο ε, Λοιπόν να πάω στους νικητές Και στις διαφημίσει, Οι νικητές είναι ο 40-57 Ο 0301 01 Ο 18-35 Ο 73-81 Και ο 06, 83 Πάμε διαφημίσει. Λοιπόν, α, ακούστε το έτσι όπω είναι γραμμένο. Σήμερα, στη συνέντευξη που έχει δώσει νέα, στην εφημερίδα των συντακτών στην Ανθή Παζιάννου, είναι η Νίκη Λαζάρο. Έχω κάποιε βουλίτσε στην αγορά αύριο και δεν θα μπορέσω, που σα βολεύει, να περάσετε τώρα από το σχολείο. Έτρεξα φυσικά να βρω την Νίκη Λαζάρο, η οποία μόλι μία μέρα πριν έλαβε το χαρτί με του βαθμού τη και ήταν λίγο σταναχωρημένη με τα αποτελέσματα. Όχι ότι δεν περνάει στο Πανεπιστήμιο, εδώ που τα λέμε, περνάει, αλλά δεν περνάει εκεί που θέλει. Ήθελε να περάσει στην κοινωνιολογία. Όταν πήγε να γραφτεί στο σπερινό γυμνάσιο, οι καθηγητέ τη ρώτησαν που είναι το παιδί του εγγόνι τη. Και εκείνη απάντησε: Εγώ είμαι, με θέλετε. Μόλι είχε κλείσει τα 70 τη χρόνια. Γύρισε στα θρανία για να νιώσει όπω ένιωθαν τα παιδιά τη αρκετά χρόνια νωρίτερα όταν έδιναν εισαγωγικέ. Μόνο που εκείνη εξετάστηκε με το νέο σύστημα, τι πανελλαδικέ και από τη θεωρητική κατεύθυνση. Από μικρή μου άρεσαν τα μαθηματικά και η έκθεση. Έγραφα τελείωτα τα τετράδια, τέλειωναν τα μολύβια και ο πατέρα μου φώναζε: Πότε προλαβαίνω και τα τελειώνω και δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε άλλα. Όταν τέλειωσα το δημοτικό, ήξερα πω δεν υπήρχε περίπτωση να με αφήσουν να συνεχίσω το σχολείο. Αντίθετα το σκοπό του ήταν να με παντρέψουν, γιατί εκεί την εποχή ήταν όλα με προξένια. Στο 22 μου έφυγα για την Νότια Αφρική και παντρεύτηκα. Περίμενα ότι ο άντρα μου θα ήταν πλούσιο, αλλά δεν ήταν. Αποκτήσαμε δύο παιδιά. Χείρεψα και ύστερα από χρόνια το 1991 παντρεύτηκα τον τόνο με την Ιρλανδία. Κάποια στιγμή το 2008, μου λέει η αδερφή μου ότι για να παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια πρέπει να πάει στο σχολείο Δεύτερη Ευκαιρία. Και ξαφνικά η φιλενάδα μα, η Νίκη Λαζάρου, στα 70 τη, τσιμπάει. Και θέλει και εκείνη να πάει σε σχολείο Δεύτερη Ευκαιρία. Από εδώ και κάτω δηλαδή, αν το διαβάσετε, είναι από αυτά τα πράγματα που σου φτιάχνουν όχι τη διάθεση. Όχι σε κάνει να θε να προχωρήσει. Όχι πιστεύει ότι πρώτα αποφασίζει μόνο σου να δώσει τον εαυτό σου δεύτερη ευκαιρία. Και μετά σχολιάζεις και ζητάς και απαιτεί σχολεία δεύτερης ευκαιρίας Όσο περισσότεροι άνθρωποι θέλουν δεύτερες ευκαιρίες και τις πιστεύουν για τον εαυτό τους Τόσο μεγαλύτερη πίεση ασκούν στο να υπάρχει η δεύτερη ευκαιρία στην πραγματικότητα Και σηκώνεται το πουλάκι μου, το εννοώ το πουλάκι μου πολύ τρυφερά Στα 70, γιαγιά και πάει στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Για να δηλώσει ότι με τα μικρά παιδιά και τους μεγάλους τα πάω καλά Με τι ηλικίε άνω των 18 και κάτω των 50. Δηλαδή αυτέ τι όριμε, αυτέ τι ηλικίε, τι κρίσιμε, που έχουν διαμορφώσει κρίση. Αυτέ είναι που προγκάραν τη γιαγιά. Και η γιαγιά όχι καταφέρνει ότι προχωράει, όχι καταφέρνει να δώσει εξετάσει, αλλά τι δίνει και περνάει. Έπαθε σοκ όμως, περίμενε να πάει καλύτερα. Ήθελε να περάσει στην κοινωνιολογία. Θα τη δηλώσω τη σχολή, αλλά αν δεν τα καταφέρω, δεν θα το ξαναπεράσω αυτό το βάσανο, λέει. Που εδώ στην Ελλάδα του 2014 ετών 70 Γράψω αγάπη μου σε όποια σχολή πέτυχε. Να ζήσεις και την εμπειρία του ελληνικού πανεπιστημίου Και μπας και τ' άσπρα σου μαλιά, μυαλό στους εντελώς άμυαλους Σου χαρίζουμε λοιπόν εμείς εδώ Στο τραγούδι Μεριλίντα Και έχει τη σημασία του Σε μουσική της Νένας Βενετσάνου Και στίχους της Μπέτης κομμινού, Το τέρας Ήρθα από τη Μιτυλίνη ένα απλυτό χαμίνι Αγαπάει το απέσιο τα σκουπίδια και το κέσιο Κι κάποια ηλικία και Κι χαφιές της ενορίας Το ξανάβα στη σύγκρου Γένους μάλλον θηλυκού Και του τόπου το γραμμένο Έγραφε το πεπρωμένο Μήνες με, μήνες με έχει παρατήσει η καρδιά μου έχει ραγίσει Σε διάστημα μιας μέρας με πατρέφθηκε το τεράσ Με κουμπάρα και παπάδες, φωτογράφους και μαμάδες Αν την ήξερε την είδηση θα πρόσθετε και στίχο Παναγιά μου θα έλεγε Γιατί σε δέκα μερούλες έρχεται το θαύμα Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που θα εγγυώνται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα το έχουν υιοθετήσει 26 από τι 28 χώρες της Ευρώπης σε αυτή τη μορφή που τη λατρεύεται γιατί η Ευρώπη είναι άλλο πράγμα για να το λατρέψεις και, και αυτό που λέμε τώρα ως Ενωμένη Ευρώπη και ε, τι προβλέπει επιβίωση για τετραμελή οικογένεια με 13,1 ευρώ την ημέρα 4.800 το χρόνο 13,1 ευρώ την ημέρα για να επιζήσουν και να ζήσουν τέσσερα άτομα. Δύο γονεί και δύο παιδιά. Ε, φτάνει Παναγία με τίποτα. βάλε διαφημίσει. Κλέψανε λένε. Όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν Το χεράκι στο τηλέφωνο. Όχι Μπουνίτση, όχι Μπουνίτση, όχι Χριστούκάκια. Το χεράκι στο τηλέφωνο. Γιατί έχω δύο εξαιρετικούς τίτλους Να περάσετε καλά το καλοκαίρι Και τις διακοπές σας Λέει, Από τις εκδόσεις Διόπτρα Ντέιβιντ Gibbins Φαραώ Λοιπόν α, πετάει το στέμα Ο Φαραώ του Ηλίου Ο Ακενατών 2300 π.Χ. Το 1800 και ένας Βρετανός Που υπηρετεί στο Σουδάν Ανακαλύπτει έναν υποβρύχιο ναό Ο Τζανκ Χάουαρντ Και η ομάδα του στο σήμερα Ερευνούν. Μυστικά θανατηφόρα. Ιστορικό θρίλερ. Θα μπερδεύετε την πραγματικότητα με το μύθο και το μύθο με την πλοκή και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και θα θυμηθείτε και πράγματα το σχολείο και θα αγγίξετε και άλλου πολιτισμού. Τρία βιβλία έχω από εκεί και άλλα τρία έχω. Άρα οι πρώτοι έξι που θα τηλεφωνήσουν είναι αυτοί που θα τα κερδίσουν. Όποιανού του τύχει, ό,τι του τύχει. Blake Crouch Η πόλη. Στο Άινταχο, το Πάιν είναι μια μικρή πόλη. Μοιάζει με τυπική αμερικάνικη πόλη. Έτσι δείχνει. Υπάρχει όμως ένα τύχημα τροχαίο. Δύο ομοσπονδιακοί πράκτορες βρίσκονται στο νοσοκομείο και ένας από αυτούς βρίσκεται να νοσηλεύεται στο Πάινς. Προσπαθεί να επικοινωνήσει με το σπίτι του, δεν μπορεί. Προσπαθεί να προφερθεί σε επαφή με τον έξω κόσμο, δεν μπορεί. Δοκιμάζει να δει την αυτή η πόλη... Περιφράστε από ηλεκτροφόρα στις θερματοπλέγματα Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση Πάνω από 200 πόλεις στην Αμερική Για να μην βλέπουν τη φτώχεια και τη δυστυχία Απόξω έχουμε ξαναγυρίσει στο Μεσαίωνα Το λέει το κουκουέ και ακούγεται λίγο έτσι Όταν το λέει το διαδίκτυο «Ο -χ -χ -χ, Γελάτε κιόλας Λοιπόν, Μεσαίωνα Η πόλη μέσα, αυτοί που έχουν Απ' έξω αυτοί που δεν έχουν Το με είναι εξαιρετικό, λέγεται η πόλη Οι έξι πρώτοι θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.208, θα κερδίσουν τα βιβλία και επειδή εγώ δεν πρόκειται να υποταχθώ στην αντίληψη ότι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, γιατί εξαρτάται ποιο είναι ο παράδεισο, ποιο δίνει το ξύλο και ποιο το τρώει. Και δεν παίξει παράδεισο κανένα χρυσαυγίτη, κανένα τραμπούκο, κανένα νεοναζιστή. Τι να σου πω, Ρερούλα, λοιπόν, που με ρωτά και να ξέρουμε ποιο είναι αυτό ο τραμπούκο, θα πάθει τίποτα. Με. Να σου πω ότι έχει άδικο. Ναι, ναι, έχει άδικο. Το ερώτημα μοιάζει ρητορικό, αλλά τι να σου πω. Εδώ υπάρχει άνθρωπο ο οποίο με ρωτάει γιατί δεν είπα τίποτα για τον Παυλόπουλο. Τώρα πλάκα μου κάνετε δηλαδή. Πλάκα μου κάνετε. Γιατί εσεί που είπατε για τον Κασιδιάρη και τον βγάλατε στα όπα όπα και στα ψηλά, εσεί που κόπτεστε τώρα για την τύχη τη Ζαρούλια που την άκουσα με τα αυτιά μου σε εκπομπή διαδικτυακή δίπλα από τον Κασιδιάρη να λέει ο Κασιδιάρη Εγώ μόνο ένα πράγμα έκανα, ένα χαστούκι. Και του απαντάει σιγά το χαστούκι. Αν αυτοί έχουν συνηθίσει να τρώνε χαστούκια και να δίνουν χαστούκια και εσεί του νομιμοποιείτε με την ψήφο σα, μετά τα ερωτήματα γίνονται εκ των πραγμάτων ρητορικά. Αυτό όμω δεν ισχύει για την αστυνομία. Δεν μπορεί να ισχύει για την αστυνομία. Δεν μπορεί να ισχύει για τι αρχέ. Δεν μπορεί να ισχύει για τη δικαιοσύνη. Και να μου κόπτεστε ξαφνικά, μην τζαλακώθηκε το image του σαρκοζί που τον έπιασαν και τον έβαλαν το πίσω μέρο του αυτοκινήτου και τον επήγανε στη φυλακή, Δηλαδή τώρα, μα το Χριστό. Και την Παναγία δεν πρέπει να σοβαρέψουμε. Εντάξει, φτάνει και ο κόσμο να γανακτεί για άλλα πράγματα πολύ. Ουσιαστικά, καλησπέρα. Η πράσινη οικονομία κατοικοεδρεύει Καστελόριζο, που να τον πάρει ο διάλογο για να τον ρίξει σε καμιά νεμογενήτρια. Αν δεν του παίρνει ο διάλογο, αυτού που παίρνουν τι λανθασμένες πολιτικέ αποφάσει, γιατί στι αστικέ δημοκρατίε, του τύπου του δικού μα και πολλέ άλλε, τον αέρα τον φύσαμε εμεί, φιλενάδα, και πάει στο Καστελόριζο και παίρνουν την εξουσία και παίρνουν τι αποφάσει. Ε, Γρηγόρη, έχει ένα δίκιο. Θα σε πάρω ένα τηλέφωνο. Ανήκει σε αυτά τα παιδιά που έχει μόλι 11 μέρε για να αποφασίσει σε ποια σχολή θα μπει. Τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά για σένα. Δεν ξέρει τι να κάνει. Βρίσκεσαι σε αδιέξοδο γιατί θε να πα να σπουδάσει και να γραφτεί εκεί που μπορεί και μπόρεσε να μπει. Αλλά δεν επιτρέπεται η μετάβαση σε μια πόλη εξαιτία των οικονομικών των γονιών σου. Και αυτό είναι το μίζο δράμα. Και εδώ σε θέλω πολιτεία. Αν που μένουν τα παιδιά με χαμηλότερη βαθμολογία, αν που η παιδεία είναι το μαύρο τη στο χάλι, ακόμα και αν καταφέρει ένα παιδί να ξεφύγει από όλα αυτά και να μπει κάπου και να πάει να σπουδάσει, δεν μπορεί, γιατί δεν μπορώ να το στηρίξω. Είναι δωρεάν η παιδεία. Κατά το Σύνταγμα. Και μετά ακούω μερικού και μου λένε Ένσταση συνταγματικότητα για το τάδε νομοσχέδιο, και αν αυτό και αυτή είναι αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο, μπορεί να είναι αντισυνταγματικό ο τρόπο που ζούμε. Διότι όποιο ήθελε να περασπιστεί το Σύνταγμα, αυτό το άθλιο Σύνταγμα, εγώ σα λέω, θα έπρεπε να λέει πού είναι η δωρεάν παιδεία. Εγώ πέτυχα. Γιατί πρέπει εγώ να ξεμπαραδιαστώ και να μην μπορώ να πάω να σπουδάσω, όπου είναι δωρεάν η παιδεία. Υπάρχει φοιτητική αιστεία, υπάρχει δωρεάν κουπόνι, έχει τρόπο να φύγει το παιδί από το χωριό να πάει να μείνει και να έχουν οι γονεί να πληρώσουν άϊντε μόνο το εισιτήριο του Αμ, Αυτά όμω δεν τα συζητάμε, δεν τα συζητάμε. Σε ευχαριστώ Κώστα για τα καλά σου λόγια, σε όλου εσά το με έχει υποτάξει. Ακριβώ γιατί λέει: Με έχει υποτάξει με γροθιά από μετάξι. Και μιλάει βεβαίω ρητορικά και ποιητικά για τη γροθιά ενό έρωτα και όχι ενό χρυσάβγουλου. Η στίχη μουσική είναι του Τάσου Ποδαμιάνου στο τραγούδι Η Μόρφο Τσαϊρέλη. Να το ευχαριστηθείτε όσο τίποτε άλλο, γιατί αυτό δεν είναι ξύλο. Αυτό είναι σχέτο παράδεισο, όπω πάντα ο έρωτο. Οπου σταθώ και όπου βρεθώ. Πίσω σε σένα θα γυρνώ, σε σένα να μ' ανάψει. Τα γέφια μου να φτιάξει. Οπου σταθώ και όπου βρεθώ. Γιατί εσύ με έχει σύρμα. I'm Κλέψανε, λένε. Όλοι κλέψανε, κλέψανε και με τούτα και με εκείνα και με τόσε διαφημίσει και με α, α, α, δεν να παίξω ούτε τα μισά από τα που είχα και ήταν καλύτερο Λοιπόν, οι κερδισμένοι είναι αυτοί που πήραν την πόλη ω πήραν την πόλη, δεν την είναι που κέρδισαν την πόλη το, το βιβλίο, έτσι. Ο, 44, 71, ο 30, Άμα δεν σε ακού την ώρα που μιλά, μπορεί να πει και παπάρε για να βγει, ότι ξαφνικά είπαμε πήραμε να πάμε την πόλη. Σε πιάνει και ένα μπλοκ, το γράφει αυτό. Οι Κανέλη βγήκε και εκεί, πήραμε την πόλη και κέρδισαν την πόλη. Και γίνεται τώρα μία παπαρολογία επί τη οποία μπορεί να εντρυφούν απαξάπαντε και απαξάπασε για την επόμενη, το επόμενο 15η μέρο. Τον Φαράω τον πήρανε, δηλαδή τον κερδίσανε, ο 0002, ο 6079 και ο 0783. Καλό διάβασμα να περάσετε καλά. Εγώ λέω να κλείσω με μια είδηση ε, που με αφορά και σα αφορά μεγάλα μάτια σήμερα. Εγώ είμαι με τη Γαλλία, δεν θέλω τη Γερμανία. Αντάκουφω και λίγο η ίωση. Ελπίζω η Ιωσή να είναι αρκετά σοβαρή. Δεν μπορώ τα μηχανάκια, αυτά τα πάντσερ, τα, τα Μα το Χριστό δεν τα μπορώ. Δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο το γερμανικό καθόλου. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη Μέρκελ ούτε με την πολιτική ούτε με τίποτα. Τη... Δεν μου αρέσει όπω παίζουν μπάλα οι Πώ να σα το πω καθόλου όμω όταν σα λέω καθόλου καθόλου. Άρα είμαι με του Γάλλου, γιατί έχουν και μια φρέσκια ομάδα, έχουν και λίγο φαντασία. Δεν είμαι με τι κουτουλιέ, για να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα έτσι, γιατί έχει και κουτουλιέ αυτό το πράγμα. Το ότι καταφέρανε να στήσουν μια ομάδα, αφού φοβονάξανε, γκαρίξανε σαν Μεσογειακοί που είναι και αυτή. Τι να σα πω, εγώ με τη Γαλλία. Το επόμενο μάτ, επόμενη φορά στη ζωή μου δεν θα είμαι Βραζιλία. Θα είμαι Κολομβία. Και θα είμαι Κολομβία, γιατί η Κολομβία είναι μια συκοφαντημένη χώρα, όπω είναι η Ελλάδα. Την ξέρουμε για τον Πάμπλο Εκουσκομπάρ, τον Πεντεγίν και τα ναρκωτικά. Είναι η πιο πνευματική χώρα. Είναι η χώρα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκέ με τα 100 χρόνια μοναξιά, με ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά τα οποία πολεμάνε τη μαφία των ναρκωτικών, ούτε ξέρω πόσου δολοφονημένου δημοσιογράφου, μια και λέγαμε για του τραμπούκους πριν από λίγο και τα χίλια δυο άλλα πράγματα. Είναι η χώρα που την Πογκοτά, την Πογκοτά τη λένε και τη λέγανε, μέχρι να τη μάθουμε εμεί για τα ναρκωτικά τα τελευταία 20 χρόνια, την Πογκοτά τη λέγανε η Αθήνα τη Νότια Αμερική. Η Αθήνα, με την έννοια του πνεύματο. Λοιπόν, για αυτή τη χώρα μιλάμε. Σε αυτή τη χώρα πήγανε δύο Εσκομπάρ. Ο Πάπλο Εσκομπάρ με τα ναρκωτικά που τον ξέρετε και ο Αντρέ Εσκομπάρ που δεν τον ξέρετε. Οι περισσότεροι και οι δύο νεότεροι. Ειδικά αυτοί που παίζονται στιχηματάκια σήμερα. Λοιπόν, ο Αντρέ Εσκομπάρ είναι ο μοιραίο παίκτη τη Κολομβία, τη Εθνική Κολομβία που έχασε το 1994 από τη Βραζιλία. Καλή ώρα σα σήμερα, ίδιο ο αγώνα. Και τότε γινόταν στην Αμερική ο αγώνα, στι Ηνωμένε Πολιτείε. Έχασε. Και έχασε γιατί ο Αντρέα Εσκομπάρ, καμία σχέση με τον Παππούλο Σκομπάρ Απλώς ίδιο επίθετο, όπω λέμε στην Ελλάδα Παπαδόπουλο, Λοιπόν, ε, ε, έβαλε αυτόν τον γκολ. Και χάνει η Κολομβία. Εκείνη την εποχή η εθνική ομάδα και όλο το ποδόσφαιρο τη Κολομβίας ήταν από του βαρόνου των ναρκωτικών χρηματοδοτημένο. Το παιδί συντρίβεται, όπω συντρίβεται κάποιο παίχτη, καλή ώρα σε τον Γκέκα. Και τρει μέρε μετά, ένα bodybuilderα, bodyguard. Ενού από του βαρώνε των ναρκωτικών που είχε παίξει το στοίχημα, τον γαζώνει με σφαίρε στο πάρκινγκ. Δύο-τρει μέρε μετά τον αγώνα που έχασε. Ξεσηκώνεται η Κολομβία, παίρνει μέτρα για να βγάλει τα χρήματα από ναρκωτικά, αλλάζει συλλήβδη το ποδόσφαιρο, απαγορεύει με χιλιάδε τρόπου που ούτε ξέρω τι κάνανε, να μην διοχετεύονται χρήματα από τα ναρκωτικά και να ξεπλένονται στο ποδόσφαιρο. Αυτά το 94. Έχουμε 2014, 20 χρόνια μετά τα πιτσιρίκια που παίζουν σαν τον Χάμε, ο Τζέιμ γράφεται, αλλά διαβάζετε Χάμε στα Ισπανικά, σαν τον Χάμε Ροντρίγκε που παίζουν στην Κολομβία, είναι τα παιδιά που παίζουν κάτω από αυτέ τι συνθήκε, με τα στοιχήματα, με τούτα, με κίνα, με τα άλλα, με τη FIFA. Ένα ποδόσφαιρο που δεν χρηματοδοτείται ή τουλάχιστον δεν φαίνεται, φαίνεται να χρηματοδοτείται, έλεγα, δεν μπορώ πια να ξέρω. Εδώ είμαστε στη χώρα του Μπέου, ε, από τα χρήματα των ε, ε, ναρκωτικών. Ε, μόνο για αυτόν τον λόγο θέλω σήμερα να κερδίσει η Κολομβία. Σα αποχαιρετώ με την α, πεποίθηση ότι σε μια χώρα που υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι που έχουν γραφτεί τα 100 χρόνια μοναξιά, σε μια χώρα που έχει γεννηθεί ένα πολιτισμό που επιτρέπει τι άλλε χώρε τιμητικά να λένε την πρωτόδουσα του η Αθήνα τη Νότια Αμερική, ακόμα και η μπάλα μπορεί να εξαρθεί σε ένα εντελώ διαφορετικό ύψο, φτάνει. Να το θέλουμε Να είστε καλά και να περάσετε καλά Αυτό το Σαββατοκύριακο Και να σας αποχαιρετήσω Με ένα τραγούδι Που είναι γραμμένο από καινούριο άνθρωπο Στίχη μουσική και τραγούδι Από τη Μαρία Μαθιουδάκη Νέο αίμα στην ελληνική σκηνή Πηγή αισιοδοξία. Ερμηνεύει με την κιθάρα της Σε αυτήν την εποχή ε, πια. Τι ερμηνεύει. Ερμηνεύει ένα τραγούδι που λέγεται σε άλλη εποχή. Και δεν λέει τίποτα άλλο παρά με ειλικρίνη, ευγένεια και οριμότητα αυτά που την έμαθαν οι γονείς της. Σας αποχαιρετώ και να περάχετε ένα όμορφο Σεβδοτήριο.